Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι εκλογέ 2012 και θα ολοκληρώσουμε τι συναντέψει σήμερα ε, με τον ε, κύριο Λικού Σταύρο είναι υποψήφιος ε, με τον συνδυασμό των Ανεξάρτων Ελλήνων Και το καλημερίζουμε. Καλή σα μέρα, κύριε Λικούδη. Καλημέρα σα, εσά και του ακροαριτέ σα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλό κουράγιο στο έργο σα. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ ε, Έχετε μπει σε μια δύσκολη προεκλογική περίοδο που καταλαβαίνω ότι δέχεστε πολλά πειρά από τον κόσμο και αγανάκτηση. Αλλά όλα αυτά θέλω να συζητήσουμε. Σαν νέο άνθρωπο που είστε και που μπαίνετε για πρώτη φορά στην πολιτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν δεχόμαστε τα πειρά για την αγανάκτηση, απλά τα εισπράτττουμε. και αυτό πιστεύουμε βαθύτατο ότι στις εκλογές του 6 του Μάη θα δώσει και το αποτέλεσμα που όλοι οι Έλληνε περιμένουμε να ανατραπεί το υπάρχον πολιτικό σκηνικό Οι ανεξάρτητες Έλληνε σε τι διαφέρουν από το, τα άλλα κόμματα και δι της Νέας Δημοκρατίας όταν ο κ. Καμένος από ό,τι λένε ήταν στο ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και που δεν ε, μπορεί να έχει διαφορετική πολιτική και αντιλήψεις Είμαστε ένα κίνημα που δημιουργήθηκε από το ίντερνετ, από την αγανάκτηση του κόσμου και από την αρχή ξε... κρατήσαμε ξεκάθαρα αντιμνημονιακές θέσεις. Αυτό μας χαρακτηρίζει σήμερα και θα το συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη αναρτήσει το πρόγραμμά μας το οποίο βρίσκεται και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.anexartityellenes.gr και είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο όλοι και οι τρεις υποψήφοι πηγαίνουμε στα χωριά, στα καφενή επισκεπτόμαστε τους ανθρώπους έναν έναν ξεχωριστά και τον ενημερώνουμε για το τι τον περιμένει την άλλη μέρα των εκλογών του κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας και τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας που για μας είναι δέσμευση για την άλλη μέρα για το αύριο της Ελλάδας Τι μηνύματα παίρνετε κύριε Γλυκουδη? Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Η αγανάκτηση του κόσμου, η απελπισία που έχει, όλες οι περικοπές που έχει βιώσει στο πετσί του και τις βιώνουμε όλοι μας, ναι. έχουν οδηγήσει στο να εκφράζουν πλέον ανοιχτά τη στήριξή τους, τη συμπάθειά τους προς εμάς. Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μπορεί να στηρίζουν άλλους σχηματισμούς, στηρίζουν ανοιχτά ξεκάθαρα την προσπάθεια που κάνουμε. συμφωνούν με τις θέσεις μας και δηλώνουν ότι ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή ακόμα και οι πιο δύσπιστοι ότι θα το σκεφτούν και υπάρχουν οι πιθανότητες να μας στηρίξουν στις εκλογές του 6 του Μάγκης. Συνεργασία με ποια κόμματα πρόταζεστε να κάνετε αν ε, γίνει συνεργασία και αν σας κάνουν προτάσεις. Ποτέ και για κανένα λόγο, ποτέ όμως Δεν θα συνεργαζόμασταν με μνημονιακές δυνάμεις. Με αυτές τις δυνάμεις που οδήγησαν στην κατάσταση τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά από εκεί και πέρα θα συζητηθούν μετά τις εκλογές. Όλες οι αντιμνημονιακές δυνάμεις είναι ευπρόζεκτες να βοηθήσουν στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του κράτους. Για να αποκτήσουμε ξανά το δικαίωμα να ελπίζουμε. Γιατί έχει χαθεί ακόμα και αυτό. Εξού και υπάρχουν τόσε πολλέ αυτοκτονίε από την αρχή του χρόνου, ειδικά σε νέου ανθρώπου. Πιστεύετε δηλαδή ότι εάν ε, ψηφίσουν ανεξάρτητου Έλληνες ε, και ισχυροποιήσουν το κόμμα του κ. Καμένου, θα μπορούν να διαφοροποιηθούν αυτά τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν υπογραφεί και που δεν μπορούν να αλλάξουν, ε? Είναι λάθο το ότι δεν μπορούν να αλλάξουν. Μπορούν να αλλάξουν, μπορεί να ανατραπούν. Ισχυροί ανεξάρτητοι. Τότε γιατί δεν το λένε κ. Λυκούδη. Οι δεν βγαίνουν να το πούν γιατί δεν θέλουν ο κόσμος να αντιδράσει mm -hmm. Θέλουν να παραμείνουμε γραντζωμένοι στις επιταγές της Μέρκελ και του δούνου του Όμως αυτό δεν πρόκειται να περάσει Δεν θα του αφήσουμε να καταπατήσουν τα δικαιώματά μα, να ξεπουλήσουν τη χώρα μα. Αυτό που είπατε προηγουμένω, ότι μετά τι εκλογέ θα συζητήσουμε το θέμα των συνεργασιών και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Ο κόσμο θέλει από εσά να ακούσει τώρα τι θα κάνετε δεν, και όχι μετά τι εκλογέ. Δεν, δεν ανέφερα ότι θα συζητήσουμε θέμα συνεργασιών. Είπα ότι όλε οι αντιμνημονικέ δυνάμει. Τη δυνάμεις, στάση σα, λέτε μόνο τη στάση που θα έχετε. Οι αντιμνημονικέ δυνάμει είναι ευπρόσδεκτε. Ναι. Να έρθουν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτό μπορεί να υπάρξει μέσα και από την απλή στήριξή τους. Δεν είναι απαραίτητο. Ακούγεται να ότι υπάρχει δυνατότητα ο κ. Καμένος να επιστρέψει πάλι στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Α, αυτά, που Λέω, ακούγονται ακούγονται. Από, αυτά που ακούγονται είναι από παπαγαλάκια τη μιας Τάξη Πραγμάτων που θέλουν. να χαλιναγωγήσουν το λόγο μας γιατί ξέρουν ότι είμαστε πάρα πολλοί γινόμαστε κάθε μέρα ακόμα περισσότερο γινόμαστε ένα ποτάμι που θα τους πνίξει και θα τους διώξει από αυτή τη χώρα τη βασανισμένη χώρα που τόσο πολλοί έχουν καταδυναστεύσει Ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ναι μεν είναι αγκαρακτηρισμένος ναι μεν έχει υποστεί όλα αυτά τα δεινά της ε, Τρόικας αλλά ε, σου λέει αν δεν ψηφίσω και ένα μεγάλο κόμμα Ε, δεν θα έχω εμπιστοσύνη το αύριο του παιδιού μου Τι του λέτε εσείς Θα πρέπει να σας πω ότι από την καθημερινή μας Επαφή με τον κόσμο Πλέον αυτοί που λένε αυτό το πράγμα είναι ελάχιστοι Ακόμα όμως και με αυτούς Ύστερα από συζήτηση Και ενημερώνοντάς τους για το τι δύσκολα Δύσκολα και απάνθρωπα Νημονιακά μέτρα έρχονται τον Ιούνιο Τους πείχουμε. Γιατί Γιατί υπάρχουν διαφορετικές εξόδοι. Πρέπει να απαραγηθούμε το μνημόνιο άμεσα. Δεν γίνεται να παραχωρήσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Υπάρχουν τρόποι για να βγούμε από αυτή την κρίση. Θα πρέπει να ξέρετε και εδώ πρέπει να δώσω έμφαση γιατί γίνεται μεγάλη παραπληροφόρηση σε αυτό το θέμα ότι τα έσοδα τα κρατικά ήδη υπάρχουν για να καλύπτουν μισθούς και συντάξεις. Δεν υπάρχουν για να καλύπτουν Όλα τα τεκοχρεωλήσια, τα ληστρικά τεκοχρεωλήσια που έχουν μόνο και μόνο αδικό σκοπό να υποθηκεύουν τη χώρα μας και το μέλλον μας. Δηλαδή, εσεί η παρέμβασή σα που θα κάνετε είναι να αλλάξετε το θέμα τη χρέωση τη Ελλάδος ω το θέμα των, των χρεωρισίων και τη φορολογία των Ελλήνων. Ε, τι ακριβώ σκέφτεστε στο θέμα το οικονομικό, δηλαδή αυτό το, το κομμάτι, το οποίο είναι και το, το πιο ελιστρικό και που ξέρετε πολύ καλά ότι οι τράπεζε δικούν, οι τράπεζε εξουσιάζουν. Και όλοι οι υπόλοιποι υποκύπτουν. Είναι γνωστό και μη εξαιρετέο αυτό το θέμα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά όταν 9 δισεκατομμύρια πήραν από τον κύριο Καραμαλή επί εποχή κυβέρνηση Καραμαλή. Αλλά τόσα πήραν και τώρα και συνεχίζουν και δεν αλλάζει τίποτα απολύτω. Πώ θα μπορέσετε εσεί να παρεύετε μέσα σε τέτοιε ατραπού και σε τέτοιε υπογραφέ που έχουμε γίνει και που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Ε, είναι πολύ εύκολο να αλλάξουνε και θα σας πω το λόγο. Με ποιον τρόπο. Γιατί το 1936 ο Μεταξά, ο συμπατριώτης μας, είχε πάει στα διεθνή δικαστήρια και τους είχε πει: Κύριε λαός, μου δεν μπορεί να πεθαίνει και να πεινάει. Για να καλύπτω εγώ τους στόχους σας. Οπότε από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει λογιστικό έλεγχος του δημοσίου χρέους. Απεμπλεκόμαστε από το μνημόνιο. Δεν πληρώνουμε τα τεποχρεωλήτσια. Πληρώνουμε το χρέο μας. αλλά όχι τα τοποχρεωλήσει από την ηλικιατρικά και δημιουργούμε όλε εκείνε τι προποθέσει για ανάπτυξη. Πώ? Κάνοντα κρατικοποίηση στην Τράπεζα τη Ελλάδο, που αυτή τη στιγμή ανήκει σε ξένα χέρια, δημιουργώντα νέα ελληνική τράπεζα επενδύσεων, δίνοντα όνθηση στην πρωτογενή παραγωγή. Εδώ το νησί μα τόσα χρόνια ακούει ότι θα φτιαχτεί ένα σφαγείο δημοτικό που θα δίνει όλε τι πιστοποιήσει και τα εχέγγυα. Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει. πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρωτογενεία μας παραγωγή, πρέπει να δώσουμε έμφαση στον τουρισμό. Πρέπει να δημιουργηθούν όλα τα κριτήρια που θα δώσουν κίνητρα για την εισρωή ναυτιδιακού συναλλάγματος. Πρέπει να πείσουμε με κάθε δυνατό τρόπο όλους τους εφοπλιστές, τους Έλληνες εφοπλιστές, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, να, ξα... να ξαναβάλουν πάνω την ελληνική σημαία και οι Έλληνες ναυτικοί, να είναι μέλη του πληρώματο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να αντιμετωπίσουμε και την ανεργία που... Κύριε Λίκουδη, να ναι. πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά γυρίζουμε ε, μην ε, κλείσετε, επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι με καλεσμένο μα τον κύριο Λικούδη Σταύρο από του Αλεξάνδρους Έλληνε. Κύριε Λικούδη, μετά το διεθνωτικό διάλειμμα να συνεχίσουμε και να σα δώσω το λόγο εκεί που είχαμε σταθεί για το θέμα που μου αναφέρατε. Θα ήθελα να προσθέσω, επειδή δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση πριν στο θέμα των συνεργασιών και όχι μόνο από εσά αλλά και από όλου του δημοσιογράφου προκύπτει συνεχέ και επιμόνω αυτό το ερώτημα. Ότι φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι για να τίθεται αυτό το ερώτημα, και αυτό φαντάζομαι ότι θα το έχετε κι εσεί από την καθημερινή σα επαφή με τον κόσμο. Ακριβώ, αυτό θέλω να σα πω. Είναι φιλές, η απέτηση του κόσμου, δεν είναι ό... η δική μα απέτηση. Ακριβώ, ακριβώ. Και φαίνεται ότι πλέον για να τίθεται αυτό το ερώτημα, είμαστε όλοι βέβαιοι, και οι δημοσιογράφοι αλλά και όλο ο κόσμο, ότι υπάρχει σιγουριά ότι η ανεξάρτητα η έγινε στι 6 του Μάη, έχουμε πλέον σοβαρή πιθανότητα να. πάρουμε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης να είμαστε το πρώτο κόμμα θα πάρουν την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούν μόνον μόνο, με όσους θέλουν μια Ελλάδα ισχυρή ελπιδοφόρα που θα αγαπάει τα παιδιά της γιατί μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν αγαπούσε τα παιδιά της τώρα καταλα... είπε η στιγμή αυτό να αλλάξει για να καταλάβουμε ο ο κόσμος... και οι ακουρατές ο... μας ε, είπατε ότι μπορείτε να κάνετε και αυτόνομη κυβέρνηση Είσαστε έτοιμοι να κυβερνήσετε και σαν κυβερνήτικό κόμμα. Βεβαίω. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, από νέο τη ομογένεια, διαμορφωνόταν η εθνική πρόταση, η εθνική αντιπρόταση. Μπήκε σε δημόσια διαβούλευση στο ίντερνετ και ανακοινώθηκε πολύ νωρίτερα από τα άλλα κόμματα το πρόγραμμά μα, ιδιαίτερα στην οικονομία. Ο κόσμο έχει βαρεθεί, έχει αγανακτήσει, έχει αηδιάσει. από του πολιτικού σχηματισμού του Σαμαρά και του Βενιζέλου κουράστηκε αηδίες από την πολιτική τους υποθήκευσαν την εθνική μας κυριαρχία υποθήκευσαν το μέλλον μας ήρθε η στιγμή να τιμωρηθούν και αυτό θα φανεί δεν θα επιτρέψουμε να κοροϊδέψουν άλλο το λαό με τίποτα ο κόσμος θα δώσει την απάντησή του Μάλιστα ε, ε, θέλω να σα ρωτήσω σχετικά με τις προτεραιότητες που έχετε ε, καταγράψει και ποια είναι τα προβλήματα που σας έχουν θέσει εδώ στην Κεφαλονία και την Ιθάκη από την περιοδία σας με τους υποψηφιούς σας που μπορείτε να μας αναφέρετε κιόλα και, και ποιοι είναι οι άλλοι δύο. Ε, η συνυποψήφη μου είναι ο κύριος Καμπίτη Βασίλειος από τον πόρο και η κυρία Τραπλού Παναγιώτα η καταγωγή της είναι από τη Σκάλα και μένει στη Λιβαθώ κάθε μέρα πάμε από καφενεία σε καφενία από πόρτα σε πόρτα και οι τρει μαζί και δίνουμε ένα προσωπικό αγώνα συνομιλώντας με τον καθένα προσωπικά και προσπαθώντας να το εξηγήσουμε τι έρχεται την επόμενη μέρα Η εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο κόσμος, ο καθένας ξεχωριστά για εμάς, είναι ένα συμβόλαιο. Με τον κάθε ένα ξεχωριστά που μας επιλέγει, που μας στηρίζει, συνάπτουμε ένα συμβόλαιο. Λογαριασμό έχουμε να δώσουμε μόνο και μόνο σε αυτό που μας επιλέγει σε κανέναν άλλον ε, Σαν μου... κύρια προβλήματα ποια σας έχουν αναφέρει τα, προ... τα τοπικά μου... δηλαδή αυτά που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητα Πέρα από τα οικονομικά θέματα που είναι το αντίχημα που μονοπολεί το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο δεν είναι μόνο αυτό η, η ζωή υπάρχουν δηλαδή. και άλλα πράγματα ακριβώς για παράδειγμα δεν υπάρχει στην κεφαλονιά ένα σφαγείο πιστοποιημένο και τυποποιημένο δημοτικό φεύγουν όλα τα αμνοερήφια το οποίο επιτρέπει σε να κερδοσκοπούν εις βάρος των της περιοχής μας και πάνε στην Αθήνα και σπάζονται και αν Πειάζονται πηγαίνουν στην Αθήνα κύριε πείτε μου, πείτε μου. και αν πηγαίνουν υπάρχει στην Αθήνα υπάρχει το ερωτηματικό έτσι και, και αν ελέγχονται ιατρικά Ακριβώ και αν ελέγχονται και αυτό, γιατί κανεί δεν ξέρει. Όταν φεύγουν από την έδρα του, κανεί δεν ξέρει τι γίνεται από εκεί και πέρα. <Κι> Άλλο που χρειάζεται αυτό ο τόπο, πάντοτε δύναμη έμφαση, δύναμη έμφαση στον ποιοτικό τουρισμό. Αν δεν έχουμε μαρίνε ελιμενισμού σε συγκεκριμένα στοιχεία, σε συγκεκριμένε θέσει προκύψουν ύστερα από μελέτε, τεχνικέ μελέτε, να μπορούν τα σκάφη αναψυχή να ελιμενίζονται. ...και να αφήνουν τα χρήματά τους στον τόπο μας. Πώς θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Πώς έχουμε το δικαίωμα για αξιώσεις. Όλες οι τουριστικές μονάδες, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες... ...θα μπορούσαν, έχοντας ιδιωτική πρωτοβουλία... ...γιατί καλό είναι να συζητάμε και για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ο καθένας ξεχωριστά για τον τόπο μας... ...να συμμετέχουν στη στήριξη των νοσοκομείων, των δύο νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, και να τα στηρίξουν οικονομικά, ώστε να έχουν όλα εκείνα που χρειάζονται για τις τουριστικές περιόδους. Όταν ο τουρίστας έρχεται στην κεφαλονιά μας, την Ιθάκη μας, και νιώθει ανασφάλιτες, ως προς την υγεία του, έχει πρόβλημα. Και όχι, μόνο. Πρόβλημα. Και και όχι αυτός, μόνο. Βγαίνει προς τα έξω, ταξιδεύει μόνο. προς τα έξω και ταξιδεύει πολύ σίγουρο. Το, το θέμα της ακρίβειας δεν σας το θέτουνε. Το θέμα της ακρίβειας μας το θέτουν και αυτό. Η ακρίβεια που υπάρχει και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα μέρη γιατί υπάρχουν τα μεταφορικά έξοδα ε, κατατρέχει την κοινωνία, την τοπική και σε αυτό θα πρέπει να, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Αν αναπτύξουμε απτύξουμε τον πρωτογενή μας τομέα, για παράδειγμα εμείς ήδη και δεν αναγκαζόμαστε να εισάγουμε από άλλα μέρη τα αγροτικά μας προϊόντα, τα νοπά προϊόντα τότε αμέσως, -αμέσως και οι τιμές τους θα πέσουν. Φτάνει και εμεί οι ίδιοι η γενικό, ε, Δεν φτάνει... χρειάζεται να δι... σπαταλήσουμε χρήματα γι' αυτό Ναι φτάνει όμως και εμεί οι ίδιοι να τα προωθήσουμε τα τοπικά μας προϊόντα έτσι ακριβώ. Και να μην αποφή τα σαμποτάζουμε Δηλαδή τα, τα ξενοδοχεία μέσα μπορούσαν να έχουνε τοπικά προϊόντα Πράγμα πέρα. που δεν έχουνε και δεν το πράττουνε Γιατί σας, όπως σας είπα και πριν χρειάζεται ιδιωτική πρωτοβουλία Χρειάζεται η πρωτοβουλία Είναι θέμα συσκευασία, είναι θέμα πρόθεση, είναι απλά. Και τυποποίηση. Ακριβώ. Και, πολλά. και τυποποίησης. Ακριβώς. Για αυτό και πρέπει να δοθούν ενέργειε. Έχουμε ε, ε, για εργοστάσιο να... τυποποίηση, δηλαδή στη τη και το έχουμε κλειστό. Ακριβώ. Στο, στο οποίο μάλιστα και η κεφαλαία Γιουθάκη έχει μεγάλη παραγωγή σε ελαιόλαδο. Και εξαιρετικά παρθένο μάλιστα. Γιατί δεν έχουμε μέλη, δεν έχουμε σταφίδα από το Νικσούρι. Ακριβ, Ακριβώ. Εδώ ερχόντουσαν ε, πλοία στο Νικσούρι και φορτώναν τη σταφίδα. Πιλότερο σε αυτή που υπήρχε. Λοιπόν, γιατί τα Ένα από τα, τα... μεγαλύτερα εγκρίματα που έγινε και μα οδηγεί εδώ που μα οδηγεί είναι ότι όλοι οι αγριετοί συνεταιρισμοί διαλύθηκαν. Όταν υπάρχουν αγροϊκό συνεταιρισμοί και για όλα διαλύθουμε. αυτά τα προϊόντα που είμαστε. Σκοποίω, βεβαίω σκοπούμε. Γιατί έτσι ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι διαπαιδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά α, αν κόβουμε το βασικό κρίκο τη αλυσίδα τη οικονομία, που είναι η πρωτογενική παραγωγή. Τότε όχι μόνο δεν έχουμε δικαίωμα να συζητάμε για του υπόλοιπου κρίκου τη οικονομία, δεν έχουμε δικαίωμα να συζητάμε ούτε καν για το ίδιο το μέλλον μα. Μάλιστα. Κύριε Λικούδη, πέντε λεπτά θα σα δώσω για να δώσετε το μήνυμά σα στον κόσμο που σα ακούει και που θα σα εμπιστευτεί σαν ανεξάρτητο του Έλληνε και σαν υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονία και Κιθάκη. Αυτό που ζητάμε από όλου του Έλληνε, του συμπολίτε μα, του Κεφαλονίτε και, και του είναι να μας στηρίξουν. Ζητάμε την αγάπη τους, την εμπιστοσύνη τους. Ζητάμε να μας δώσουν το δικαίωμα να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, να παλέψουμε για την ελπίδα που έχει χαθεί. Θέλουμε και μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι. Πάνω από όλα είμαστε Έλληνες όμως και αγαπάμε την πατρίδα μας. Πιστεύουμε και είναι βέβαιο αυτό, ότι όλοι οι συμπολίτε μας θα μας ακολουθήσουν στο ταξίδι αυτό στην Οδύσσια μας στην Οδύσσια του ελληνικού λαού για την Ιθάκη και θα τα καταφέρουμε θα φτάσουμε στην Ιθάκη μας και θα είμαστε περισσότερο δυνατοί από ποτέ Ευχαριστώ πολύ Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστώ καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο εγώ σας πολύ. Και ελπίζω ότι αυτή τη φορά ο ελληνικό λαός θα πράξει όπως πρέπει ε, για το μέλλον των παιδιών του για το μέλλον όλων μας και για να μην δυστυχήσει η Ελλάδα που πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή και ε, όρθια και όχι κάποιοι που θέλουν να την υποβιβάσουν και να την φτάσουν εκεί που την έχουν φτάσει. Ξέρετε κάτι, ε, όλη η πολιτική που αυτά τα χρόνια διαχειρίστηκαν οι τύχες μας είχαν ξεχάσει κάτι. Φο, φωνή λαού, οργή Θεού. Με τη δύναμη του Θεού και την στήριξη του λαού την έκτη Μαΐου θα δώσουμε την απάντησή μας Αυτό θα εξαρτηθεί και από εσάς τους νέους ε, κύριε Λυκούδη Σε ξέρετε πολύ καλά γιατί το λέω γιατί οι νέοι πρέπει να σηκωθείτε από το μπάγκο που λέμε από την καφετέρια Και να πάτε να γίνετε ενεργοί πολίτε και στην πολιτική, Εί. για να μπορέσουμε μήπω και αλλάξουμε αυτού του καρικλοκένταβρου και αυτό το κατεστημένο που δυστυχώ 30 χρόνια το βλέπουμε. ίδιοι, ίδια πρόσωπα, ίδιε πολιτικέ, ίδιε καταστάσει και καμία απολύτω αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Είμαι 28 ετών και είμαι βέβαιο ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν πλέον ξυπνήσει, έχουν τραβήξει άλλη ρότα, έχουν ενημερωθεί. και θα δώσουν τη δική τους απάντηση στις 6 του Μάη. Αυτή και δική... όλοι μαζί θα καταφέρουμε να πάμε μπροστά. Αυτό είναι και το σύνθημά μου και το ξέρετε πολύ καλά εμένα. Λέω τόπος Τανιάτα. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.